η πνευματική ζωή στη δημοκρατία της Βαϊμάρης Γερμανία, 1919-1933 Μετάφραση, Βασίλης Τομανάς. Πρώτη έκδοση στα ελληνικά, εκδόσεις νησίδε 2010 Παράρτημα πρώτο, μια σύντομη πολιτική ιστορία της δημοκρατίας της Βαϊμάρης Δύο η Συνθήκη των Βερσαλίων επέβαλε βαριές οικονομικές, πολιτικές και ψυχολογικές υποχρεώσεις στην ητιμένη Γερμανία. Επέστρεψε την Αλσατία Λορένη στη Γαλλία, απέκοψε την Ανατολική Προσία από την καρδιά της Γερμανίας, δίνοντας την Πολωνία τη Δυτική Προσία, την Άνω Σιλεσία και το Πόζεν, ανακήρυξε τον Τάντσιχ ελεύθερη πόλη, έδωσε στο Βέλγιο ορισμένες μικρές περιοχές, άφησε ανοιχτό το μέλλον άλλων μεθοριακών περιοχών για να αποφασιστεί σε μελλοντικά δημοψηφίσματα, αφαίρεσε από τη Γερμανία τις απικίες της, απαγόρευσε την ένωση της Αυστρίας με τη Γερμανία, επέβαλε στρατιωτική κατοχή στη δυτική όχθη του Ρήνου, μείωσε τον Γερμανικό στρατό σε 100.000 άνδρες, κατάργησε το Γενικό Επιτελείο και προσπάθησε και με άλλους τρόπους να θέσει υποέλευγο τον Γερμανικό μιλιταρισμό η πιο απαράδεκτη και ασφαλώς η πιο εμπριστική όρη ήταν αυτή που αφαιρούσαν από τους Γερμανούς κάτι άειλο, την τιμή τους. Η συνθήκη κάλεσε τους Γερμανούς να παραδώσουν τους εγκληματίες πολέμου τους, συμπεριλαμβανομένου του τέως αυτοκράτορα, για να δικαστούν για ομότητε. Και το άρθρο 2.13 τόνιζε ότι η Γερμανία και η συμμαχή τη αποδέχονταν την ευθύνη για το ότι προκάλεσαν όλη την απώλεια και ζημία τις οποίες υπέστησαν οι δυνάμεις των συμμάχων από την επιθετικότητα των συμμάχων της Γερμανίας και έπρεπε να καταβληθούν επανορθώσεις που δεν είχαν ακόμη υπολογιστή. Το άρθρο δεν περιείχε τη λέξη «Ενοχή», αλλά σύντομα στιγματίστηκε ως το άρθρο τη ενοχής για τον πόλεμο. Ενώ πρακτικά όλοι οι Γερμανοί έλπιζαν σε κατάργηση της συνθήκης, Άλλοι έλπιζαν σε εκδίκηση. Παρόλα αυτά, η Βουλή της Βαϊμάρης συμφώνησε σε ένα σύνταγμα σε σχετικά μικρόχρονικο διάστημα. Ψηφίστηκε στις 31 Ιουλίου 1919 και έγινε νόμος του κράτους στις 11 Αυγούστου. Διατήρησε ένα σύνολο συμβιβασμών που ικανοποίησαν λίγους και ιδόθηκαν με εχθρότητα από πολλούς. Αλλά από ορισμένες απόψεις, ήταν τελείως ευθέως διατυπωμένο επίσημο έγγραφο. Η Γερμανία έγινε αβασίλευτη δημοκρατία. Οι εκλογές για το Reichstag, το Εθνικό Νομοθετικό Σώμα, γίνονταν με καθολική ψηφοφορία όλων των πολιτών άνω των 20 ετών. Η Γερμανία παρέμενε ομοσπονδιακό κράτος, αν και περιορίστηκαν πολύ οι εξουσίες των διαφόρων lender. Το κύριο εκτελεστικό σώμα, η κυβέρνηση, ήταν υπόλογη στο Reichstag. Αλλά η Γερμανία. Δεν έγινε αμυγός κοινοβουλευτικό καθεστώς. Το Σύνταγμα της έδωσε έναν ισχυρό πρόεδρο, που τον εξέλεγε ο λαός για 7 χρόνια. Ήταν σύμβολο στο εσωτερικό και εκπρόσωπος στο εξωτερικό. Μπορούσε να διαλύσει το Ράισταγκ, να επιλέξει και να απολύσει τον καγκελάριο και αναλάμβανε τον έλεγχο αν η δημόσια τάξη και ασφάλεια αναστατώνταν σοβαρά ή διέτρεχαν κίνδυνο. Αυτό ήταν το διαβόητο άρθρο 48. Στη χρήση μεθόδων όπω η αναλογική εκπροσώπηση, η πρωτοβουλία και το δημοψήφισμα, το Σύνταγμα ήταν εξίσου σύγχρονο όσο το δημοκρατικό εκλογικό του σώμα. Στα πεδία τη οικονομική νομοθεσία και του κοινωνικού μετασχηματισμού, από τα οποία πολλοί ανέμεναν πολλά, ήταν μάλλον αόριστο. Ανέγραφε τα θεμελιώδη δικαιώματα και καθήκοντα των Γερμανών και υποσχόταν τη δυνατότητα ενό είδου οικονομικού κοινοβουλίου. Αλλά εντέλει λίγα έγιναν. Ο συμβιβασμός ανάμεσα σε αστική τάξη και προλεταριάτο τελείωσε με νίκη της πρώτης επί του δεύτερου. Και πάλι έγιναν πολλά. Επίτα από πολλέ διαμαρτυρίες, η Γερμανία υιοθέτησε και καινούργια σημαία «Μαύρη, κόκκινη, χρυσή» τη σημαία του 1848. Όταν οι αντιπρόσωποι γύρισαν στα μέρη τους από τη Βαϊμάρη, η Γερμανία τους ήταν σε βαθιά αναστάτωση, αλλά η δημοκρατία είχε ιδρυθεί. Das Welt, der in Blut des Blutes sind die Wärze, die Tod, das Haupt. Stand locken Ver, verweht der land τα γεγονότα του πρώτου χρόνου της δημοκρατίας δεν προκαθόρισαν την τύχη της Βαϊμάρης, αλλά προσδιόρισαν τη γενική πορεία της. Τα τέσσερα επόμενα χρόνια είχαν ως χαρακτηριστικά τη βία στο εσωτερικό και την αδιαλαξία στο εξωτερικό. Αυτά τα δύο αλληλεπιδρούσαν και για κακή τύχη της Γερμανίας αλληλοενισχύονταν. Ο καγκελάριος Μπάουερ παραχώρησε τη θέση του στον επίση σοσιαλδημοκράτη Μίλερ τον Μάρτιο του 1920 μετά το εκφοβιστικό αλλά ανεπιτυχές πραξικόπημα του ΚΑΠ και ο Μίλλερ διατήρησε την ενότητα του συνασπισμού μέχρι τον Ιούνιο. Το πραξικόπημα του ΚΑΠ ήταν η πρώτη σοβαρή απόπειρα για γενικευμένη αντεπανάσταση. Από τότε που έγινε δεκτή η συνθήκη των Βαρσελίων, οι αντίπαλοι του συμβιβασμού είχαν αρχίσει προπαγάνδα ενάντια στη δημοκρατία και συνωμοτούσαν για να παλινορθώσουν τη μοναρχία. Στις 13 Μαρτίου 1920, οι συνωμότε χτύπησαν. Μια ταξιαρχία του ναυτικού βάδισε εναντίον του Βερολίνου. Χαιρετίστηκε εκεί από τον Λούντεντορφ και ο δόκτορ Βόλφγανκ Καπ, ηγέτης του πραξικοπήματος, ένας γραφειοκράτης από την Ανατολική Προσία και πράγμα αξιοσημείωτο πολίτης, εμφανίστηκε στην πόλη και αξίωσε τη θέση του καγκελάριου. Ο στρατός αρνήθηκε να πυροβολήσει τους πραξικοπηματίες, τους συντρόφου τους, και η κυβέρνηση συνετά έφυγε. Αλλά οι πραξικοπηματίες ήταν ανόητοι και δεν είχαν πείρα. Η μη στρατιωτικοί αξιωματούχοι δεν συνεργάστηκαν μαζί τους και μια γενική απεργία παρέλυσε το νέο καθεστώς. Έπειτα από τέσσερις μέρες, ο κάποιοι οι συνεργάτες του παρετήθηκαν και παρέδωσαν κάτι που ποτέ δεν είχαν. Με εξαίρεση τη βαβαρία στην οποία οι αντιδραστικοί διατήρησαν τον έλεγχο, η παλιά κυβέρνηση επιβεβαίωσε εκ νέου την κυριαρχία της. Ο Νόσκε, που κρύθηκε πολύ επίοιης προς τους στρατιωτικούς, απολύθηκε από την κυβέρνηση. Αλλά ο ΚΑΠ επιτράπηκε να φύγει στο εξωτερικό και η μεγάλη εκαθάριση που είχε σωστά απαιτήσει ο Σάιντερμαν δεν έγινε ποτέ. Στις 6 Ιουνίου 1920 έγιναν εκλογές για το Reichstag. Ήταν καταστροφικές... Για του υποστηρικτέ τη αβασίλευτη δημοκρατία. Το Γερμανικό Εθνικό Κόμμα και το Λαϊκό Κόμμα του Στρέζεμαν ενισχύθηκαν, αποσπώντα εκατομμύρια ψήφου και δεκάδε επιπλέον έδρε. Το Δημοκρατικό Κόμμα εμφάνισε εντυπωσιακή πτώση, αποσπώντα μόλι το ένα τρίτο των παλαιών ψήφων του. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα απέσπασε μόνο 5,5 εκατομμύρια ψήφου, ενώ το ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα έδειξε μεγάλη νέα δύναμη. Μια άλλη δυσίωνη εξέλιξη ήταν η άνθιση κομμάτων που αποσχίστηκαν από άλλα κόμματα. Ο συνασπισμός της Βαϊμάρης με 11 εκατομμύρια ψήφους και 225 βουλευτές είχε χάσει τον έλεγχο του Ράιχσταγκ. Ήταν αντιμέτωπος με 14,5 εκατομμύρια ψήφους και 241 έδρες που κατήχαν ποικίλα άλλα κόμματα. Δεν ήταν όλοι οι δεξιοί και οι αριστεροί βουλευτές θανάσιμοι εχθροί τη δημοκρατίας. Λίγοι από αυτού ήταν αξιόπιστοι φίλοι τη. Η πολιτική του μιλιταρισμού, τα επαναστατικά και αντεπαναστατικά συνθήματα και η άμεση δράση βρίσκονταν σε άνοδο. Έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, ο Κωνσταντίν Φέρενμπαχ του Κεντρώου Κόμματο σχημάτισε κυβέρνηση. Τον διαδέχθηκε έπειτα από ένα χρόνο στι 10 Μαου 1921 η πρώτη κυβέρνηση του Γιώργη Βίρθ, ενό άλλου κεντρώου, και μετά, περί τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, η δεύτερη κυβέρνηση Βίρθ που επέζησε μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 1922. Στα τέλη Απριλίου 1921, οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν ότι οι γερμανικές πληρωμές αποκατάστασης, αν και σημαντικές, είχαν σοβαρά καθυστερήσει και όρισαν ο συνολικό ποσό τα 132 δισεκατομμύρια χρυσά μάρκα, από τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί πάνω από 8 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση Βίρθ, αποφασισμένη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της Γερμανίας, παρέδωσε άλλο ένα δισεκατομμύριο σε χρυσό. Αλλά τώρα, ο πληθωρισμός που τον προκάλεσαν η έλλειψη χρυσού, ένα δισμενές ισοζύγιο πληρωμών και η φυγή των κεφαλαίων, έγιναν ισχυτικός. Τον Ιανουάριο του 1921, το γερμανικό μάρκο είχε ισοτιμία 45 με το δολάριο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο είχε διατηρηθεί σταθερά στο 60%. Τον Σεπτέμβριο είχε φτάσει στα 100 και στα τέλη της χρονιάς έπρεπε να δώσεις πάνω από 160 μάρκα για να αγοράσεις ένα δολάριο. Πριν από αυτό, μια άλλη συμφορά. Ο Ματίας Έρτσμπεργκερ δολοφονήθηκε από δύο πρώην αξιωματικού. Οι δολοφόνοι διέφυγαν στην Ουγγαρία που αρνήθηκε να τους παραδώσει. Οι συνεργοί του στη Γερμανία έμειναν ατιμόρητοι ή αθώθηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι το ανοιχτά, δροπή. Τον οκτώβριο, οι σύμμαχοι, έπειτα από το δημοψήφισμα του Μαρτίου και έπειτα από σποραδικές στρατιωτικές μικροσυγκρούσεις, χάραξαν τα νέα σύνορα της Άνωση Λεσίας. Δεν ήταν εφικτή καμία καλή λύση, αλλά η λύση που έδωσαν οι σύμμαχοι προκάλεσε κυβερνητική κρίση, από την οποία αναδύθηκε ο Βίρθ που διαδέχθηκε τον εαυτό του. Στη νέα κυβερνησή του, ο Βάλτερ Ράτενάου, μια ενιγματική ανάμιξη ονειροπόλου και πολιτικού. Εβραίος με συμπάθεια για τους Ξανθούς Βόρειους, που διατέλεσε Υπουργός ανικοδόμησης στην πρώτη κυβέρνηση Βίρθ, προβιβάστηκε. Στις 31 Ιανουαρίου 1922 ο Βίρθ ανέθεσε στον Ράτε Νάου το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο διορισμός αυτός που έγινε για να προλάβει καταστροφές απλώς προκάλεσε περαιτέρω καταστροφές.